Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Ζημιές σε σκεπές, αποθήκες, φυτώρια και το δίκτυο της ΔΕΗ καταγράφονται από συνεργία των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ζακίνθου σε περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Αλίκων. Μετά το πέρασμα ανεμοστρόβιλου, σήμερα τι πρώτε πρωινέ ώρε. Από την πλευρά τη Δημοτική Αρχή, ο κ. Αναστάσιο Μποτόνη κάλεσε από την Ερτζακίνθου του πληγέντε να κάνουν ψηφιακή καταγραφή των ζημιών που έχουν υποστεί και να καταθέσουν τα συγκεκριμένα στοιχεία στι αρμόδιες υπηρεσίε του Δήμου. Για την Ερτζακίνθου, Μαρίνα Μάντζου. Το νέο κύμα κακοκαιρία στην Ιλία με ανεμοστρόβιλο, δυνατή βροχόπτωση και ισχυρού ανέμου. Προκάλεσε πτώσει δέντρων και βλάβες στα δίκτυα της ΔΕΗ, ενώ προβλήματα παρατηρήθηκαν και στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών. Για την Ερτ Πύργου, Μπάμπης Πλάγος. Φορεία σήμερα στους δρόμους της Μυτιλίνης από κατοίκου τη οι οποίοι ζήτησαν την αποσυμφόρηση του hot spot. Προκλήθηκε ένταση όταν ακροδεξοί παρισέφρισαν στη συγκέντρωση. Για την Ερτεγέου Αναστασία περιδάκι. Ένα κερί στη μνήμη του Παύλου Φύσα, αναψανεί συμμετέχοντε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθε αργά το απόγευμα στην Καστοριά. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Την ιστορική ευκαιρία να τοποθετηθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα αιτήματα και τι διεκδικήσει των συγγενών των θυμάτων τη ναζιστικής θηριωδία, είχε πρόσφατα το Προεδρείο τη Ένωση Συγγενών Θυμάτων Καλαβριτινού Για την ΕΡΤ Πάτρα, Δίμητρα τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου καθώς και αυτά που προσθέθηκαν λόγω των πλημμυρών στο νόμο Καρδίτσας, θα συζητηθούν από τους εκπροσώπους των αγροτικών συλλόγων όλου του νομού στην αυριανή σύσκεψη στον Παλαμά. Στόχος της σύσκεψης να συντονιστούν και να αποφασιστούν οι μορφές των κινητοποιήσεων των αγροτών. Αγροτικό διαμαρτυρίε οργανισμού. διαμαρτυρίες οργανισμούς. Δωρα Θεσσαλία τη Δ Έκδηλώθηκε ανταναή για την ενομένη κλωστοイφαντουγια σύφωνα με την ανακίνωση του Γραμματέα του ΣύΣΑ Παναγιώτη Λιγκα Σάμικα βουϊκουγλου Ελκμοτίνης Σισμική δόνηση με μέγεθος 3,5 βαθμών της κλίμακας Richter σημειώθηκε χθες το μεσημέρι με επίκεντρο δασική περιοχή στην νηοχώριση Δίκης για την Έρτσερον Леониδης Κασάπης Πρόγραμμα Κατοίκων νοσηλείας ογκολογικών ασθενών θα θέσει σε πιλωτική λειτουργία από τον Οκτώβριο στην πόλη του Ιρακλείου η Διοίκηση της περιφέρεια Περιφέρειας Κρήτης, σε συνεργασία με το Βενζέλιο και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Από την Ιρακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ποινική δίωξη για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης άσκησε σήμερα το πρωί ο Ισογγελέας Ορεστιάδας... Σε βάρος του 18χρονου που συνελήφθη το Σάββατο το βράδυ στο χειμώνιο της Νέας Ορεστιάδα για τον θάνατο ενός 68χρονου άνδρα. Ο θάνατος επήλθε από το χτύπημα στο κεφάλι του θύματος όταν σοριάστηκε στο οδόστρωμα από γροθιά του δράστη. Έρτο Ρεστιάδας, Χρήσου Λεσσαμουρίδου. Έκλειση σε όλους τους πολίτες να δωρήσουν ένα βιβλίο από το περισσεύμα του στο σοφρονιστικό κατάστημα γρεβενών για τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης του κάνουν η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών το Γραφείο της Συμπεράστας του Πολίτη και ο Σύλλογος Εργαζομένων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ΕΡΤ Κοζάνης Κώστας Δαβάνης. Τη φλόγα τη αγάπη των εφελοντών και του του Υποδέχονται σήμερα το απόγευμα τα φάρσαλα. Ευγλάρι σα, Μίνα Μαυρογιάννη. Ανοίγουν σήμερα τα σπίτια Γαλήνη τη Μητρόπολη Δημητριάδο. Στου 1.700 ησυτιζόμενοι άποροι. Μαρία Δημητρίου Ερτβόλου. Συναρπαστικέ ανακαλύψει από την εξερεύνηση του διαστήματο. Εντυπωσιακά δοκιμαντέρ και μαγευτικέ εικόνε του πλανήτη μα. Αλλά και του σύμπαντο. Μέσα από προσωμιώσει σε υπολογιστή είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν οι γενιώτες. Την ευκαιρία έδωσε η τετραμελή ομάδα από τα Ιωάννα κατά την πρώτη παρουσίαση του ψηφιακού πλανητάριου. Σωτήρης Αργύρης, Ερθ Ιωαννίνων. Συνεδρίο με θέμα Ρωσικέ σχέσει στον τουρισμό, η Κρήτη στη ρωσική αγορά, θα πραγματοποιηθεί 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Ρέθυμνο. Ομιλητέ θα είναι η Υπουργοί Ανδρέας Ξανθό, Έλενα Κουντουρά και Γιώργο Σταθάκη και θα λάβει χώρα στην αίθουσα Παντελή Πρεβελάκη του Οδίου για την Ερθ Μαρίνα Μαντακάκη. Ξεκινά στη Δράμα Απόψε, η Μεγάλη Γιορτή του Κινηματογράφου, το 31ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου και το 22ο Διεθνές. Στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα του Δημοτικού Οδίου της Δράμας, η τελετή έναρξης. Ρένα Πανταζόβλου, Ερτ καβάλας. Άνοιγμα στην τοπική κοινωνία του νησιού σε ένα σημείο συνύπαρξης διαφορετικών πολιτισμών με ανθρώπους δυστυχισμένου και κατατρεγμένους τους οποίους συναντάμε και σήμερα χαρακτήρισε ο αναπληρωτής υπουργός πολιτισμού Αριστίδης Μπαλτάς το άνοιγμα του ανακαινισμένου μουσείου της ΚΟ κατά τη χθεσινή τελετή των εγγενείων για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαουλή. Τη λειτουργία κινητού σφαγείου για να εξυπηρετήσει τι ανάγκε των τοπικών κτηνοτρόφων ζήτησε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, Μάρκο Μπόλαρη, το Προεδρείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Εθνικού Δρυμού Πρεσπών Πελικάνο για την ΕΡΤ Φλόνα στο Μαία Δάμου. Σημαντική συμφωνία υπέγραψε το Διπεθέ Κέρκυρα με περισσότερα από 70 θέατρα τη Αδριατική στο πλαίσιο του προγράμματο Adria Wealth στο Λέτσε τη Ιταλία. Για την ΕΡΤ Κέρκυρα, Λυπουργό Ανοίγει για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο Αργολίδας του στρατώνες του Καποδίστρια στο Άργος. Τα εκθέματα ανέρχονται στα 430, πρόκειται για κεραμικά, γλυπτά, νομίσματα, ψηφιδωτά, τυχογραφίες, μικροαντικείμενα και προέρχονται κυρίως από τις σωστικές ανασκαφές των τοπικών εφοριών αρχαιοτήτων. Για την Ερτρίπολη, Σπέγγι Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.